Κεφάλαιον Γιώτα, σελίδα 638, στήχη 1 έως 13. Οι Ιουδαίοι δεν υπετάγησαν στην δικαιοσύνη του Θεού. 1. Παρόλο νόμους, αδελφοί, που οι Ισραηλίτε απίστησαν και απεξενώθησαν από τη σωτηρία του Μεσσίου, η μεν σφοδρά επιθυμία και ευαρέσκεια της καρδίας μου και η που απευθύνω στον Θεόν, είναι υπέρ των Ισραηλιτών, δια να επιτύχουν τη σωτηρία. 2. Επιθυμώ δε να σωθούν, διότι δίδω μαρτυρίαν δι' αυτού ότι έχουν ζήλον δια τον Θεών, αλλά δεν διευθύνεται ούτω από ορθήν και πλήρη περί Θεού και των προ αυτόν καθηκόντων μα γνώση. 3. Δεν εφρόντισαν δηλαδή να γνωρίσουν τη δικαίωση την οποία εξ αγαθότητο δίδει ο Θεό, και ζητούν να στήσουν την ειδική του αντίληψη περί δικαιώσεω. Δι' αυτό δε δεν επέταξαν τον εαυτό του στην δικαίωση του Θεού. 4. Διότι ο Χριστό έδωκε τέλος στην αποστολή και την ισχύ του νόμου, ώστε τώρα επιτυγχάνει την δικαίωση καθένα που πιστεύει στον Χριστό, και όχι εκείνο που εξαρτά τη δικαιοσύνη του από τον νόμο όπω την εξαρτούν οι επιστήσαντε Ισραηλίτε. 5. Δίδεται δε η δικαίωση μόνο δια τη πίστεω, διότι ο Μωυσής γράφει δια τη δικαίωση η οποία προέρχεται από τον Μωσαϊκό νόμον, ότι ο άνθρωπος που θα τηρήσει όλαν εξαιρέτως όσα ο νόμος διατάσσει, θα ζήσει δι' αυτόν και συνεπώς αυτός και μόνος θα δικαιωθεί. Η ακριβή ομοστήριση τήρησης του νόμου είναι το αδύνατος. 6. του αντίον. Δια την εκπίστη ως δικαίωση λέγει ο στο Μη ισχωρήσεις την καρδίαν σου ο Ποιο θα αναβεί στον ουρανόν. «Δια να κατεβάσει του τέστη απ' εκεί το Χριστόν που θα με οδηγήσει στη σωτηρίαν». 7. Ή «Ποιος θα κατεβεί στα σκοτεινά και βαθιά μέρη του Άδου» «Δια να αναστήσει του τέστην των το Χριστόν εκ νεκρών που θα μας δώσει την δικαίωση και τη ζωήν». 8. Αλλά τι λέγει η γραφή για την εκπίστω ως δικαίωση? Λέγει τα εξής «Είναι πλησιόν σου ο λόγος κοντά στο στόμα σου και στην καρδίαν σου». Του τέστη είναι πλησίον σου ο λόγο που πρέπει να πιστεύσει και τον οποίο οι μισοί Απόστολοι κηρύττωμεν. 9. Είναι δε κοντά στο στόμα σου και στην καρδία σου ο λόγο αυτό, διότι εάν ομολογήσει με το στόμα σου τον Ιησούν ω των κύριων και αν πιστεύσεις με την καρδία σου ότι ο Θεό ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θα σωθεί. 10. Θα σωθεί δε. Διότι με την καρδιά του και με όλη την ψυχή του πιστεύει κανείς και ο σκαρπών τη πίστεως τάφτη έχει τη δικαίωσήν του με το στόμα του δε ομολογεί την πίστη και ο σκαρπών αυτής έχει τη σωτηρία του. 11. Και επιτυγχάνει τη σωτηρία του διότι λέγει Γραφή «Καθένας που πιστεύει σε αυτόν δεν θα εντροπιαστεί». 12. Ναι, καθένας που πιστεύει διότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνο. Διότι ο Αυτός Κύριος είναι Κύριος όλων, όχι μόνον Κύριος των Ιουδαίων, αλλά και Κύριος των Εθνικών. Και ο Κύριος Αυτός είναι πλούσιος εις αγαθότητα και έλεος διόλους, ώστε να παρέχει Αυτόνος δωρεά δωρεάς σωτηρίας προς Εκείνους που επικαλούνται Αυτόν. 13. Ότι δε όσοι επικαλούνται Αυτόν σώζονται, αποδεικνύεται από την προφητεία του Ιωήλ, ο οποίο βεβαιεί ότι καθένα που θα επικαρεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί